Δεν θα επιτρέψω το σκύψιμα, το ξεσκόνισμα, είτε, τους καταδότα και από τού διαπαιτώ οι γονείς είτε. να μην αναμειγνύονται στις υποθέσεις των παιδιών τους. Πάπουν τα προσχήματα. Είτε, μιλάτε, Καταργείτε το άρωμα δική σας για πάντα. Η έξοδος από τα γραφεία ελεύθερη. Η είσοδος ελεύθερη. Θα εργάζεστε είτε, μιλάτε, όποτε θέλετε, όταν θέλετε και όσο θέλετε. Θα γράφετε με όποιο χρώμα μολυβιού θέλετε.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 τι τούτου ρε κάτι ακούω ρε για σήκω το τηλέφωνο για σήκω στο τηλέφωνο να πούμε για σού ακροατάκο μου είμαστε εδώ οι αθεόφοβοι είμαι ο Μίτσος Μπαρδούζας από τα Μπαρδούσα και βεβαίω είναι εδώ και ο έτυρος αθεόφοβος ο Σπυράκος πούμε αλλά κάποιος του παίρνει τηλέφωνο τώρα είχα ένα κομμινάκι είναι τίποτα κτλ. δεν ξέρω τι να σου πω Γαλλό... <σίλω> τι είναι αυτό <τούτο> ρε Σπυράκου <σίλω> τι ακούρε; Κάτι ακούρε. Καλά μίλα στο τηλέφωνο <σίλω> λοιπόν. Λοιπόν. <Ακρατάκου, σίλω> μου. Άκου. Άκου εδώ μιλάει ο άλλος ρε. Έχουμε. Ρέχουμε ρε μιλάς στο τηλέφωνο ρε. τον κόσμο. Τι να σει. Λοιπόν. Λοιπόν. <σίλω> μια καλησπέρα. Θεό πουπε Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σήμερα να έχουμε πούμε. Α, ε, κατάλαβα, εντάξει. Για πες, για πες, πες. πες. Καλά, τότε αυτοίες <laughs> Τι να σε πω, ξέρω εγώ, <laughs> και εγώ μερικέ φορέ με εκπλήσω <laughs> να πούμε. <laughs> ε, ναι, είδα να ξεκινήσουμε στι 6, ξεκινάμε 7.30, ε, αλλά... Μικρή καθυστέρηση ρε φίλε, εντάξει. εντάξει. Αλλά, αλλά, γιατί όμως συνέβη αυτό. <laughs> γιατί συνέβη, <laughs> Θέλει να σου πω εγώ γιατί συνέβη. Επίρνω εγώ. Φέσεις εσύ να πούμε, <laughs> Είχαμε είχ, έκανα ένα ταξίδι προς την Ανατολή για να φέρω έναν από αυτούς τους τζιχατιστές τους λεγόμενους. Α, <laughs> αυτός είναι που φουνάζει να έχει αλάχα καμπάρκη τέτοια παίξουν να πούμε δε, αυτός δε, δε, είναι. Τον έχουμε δέσει και πέρα τον κρατάμε είναι έτοιμο, η μουσική να μας φάει όλους αλλά εντάξει το εξηγήσαμε ότι... Είναι, <laughs> το... είναι στο χαλάκι εκεί πάνε κάτι πάνε κάτι πάνε, πάνε κάτι συνέχεια δέχει, να πούμε. Να... Τα χέρια δε. πίσω από τα αυτιά να πούμε. Δε. Τι είναι αυτό, Τι τούτο, δε? Που το βρήκε, ρε. Ναι, ναι, Για σας, Του μάθαμε έτσι στα γρήγορα κάποια ελληνικά για να μπορέσει να συνοηθεί. Ναι, συγγνώμη και δεν μιλάει ελληνικά αυτό. Ότι πλάστα δεν μιλάει αυτός ρε, Τον έχω ψαγωγεί, είναι μουτρονά. Λοιπόν, κάτσε μέχρι να πάμε τώρα σε αυτόν, τι κάνουμε, Για πε εσύ. Τι γίνεται εδώ. Δεν έχουμε αφήσει εκεί πέρα. Α το αφήσουμε αυτόν τώρα, λίγο. αυτόν τώρα, εδώ πέρα έχουμε σοβαρά πράγματα να πούμε. Για λοιπόν, τι γίνεται. Τι γίνεται, ε, τι γνώμη σου θα θέλαμε να μου πεις, καταρχάς, να, συμπρο... να, τα πάρουμε, να τα πάρουμε τα εντός Ελλάδας, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το έχει καταλάβει σύ, αυτό. Όχι, δεν το έχω καταλάβει, αυτό είναι το θέμα. Ότι... Είδες, όταν θέλει κάποιος να στη φέρει από πίσω δεν έρχεται ύπουλα να πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα νιώθω, ότι κάποιο με έρχεται από πίσω και ύπουλα. Ναι. Σε προεκλογική περίοδο δεν έχω στο νου μου πως γινόταν παλιά να πούμε. Ε, ναι, Όμως πράγμα. έβγαινε πράγματα περίπτερα τώρα τα άλλο μιλούσε ο ένας από δω άλλος από εκεί τηλεόραση Ναι τώρα ήσυχα τα πράγματα, γιατί έτσι Τι έτσι να να Ο Αντώνης Σαμαράς αρνήθηκε να κάνει debate μαζί με τον Τζιπρά Τι είναι το debate δεν έχουμε στο χωριό μας debate, τι είναι αυτό να έχουμε εμεί εδώ στην <στονίτρα> πόλη για πέσει, για πέσει. Είναι αυτό που κάθεται σε ένα στούντιο, καλλιώ ορατό το δικό μα. Έτσι, ναι. με τα τραπέζια αυτά τα επετέλεια όπω είναι το δικό μας Έτσι, πράγματι. Τι κονσόλε αυτέ τι. που είναι ένα δουμάτιο ή κάτι κονσόλα να πούμε. Ωραματικά ναι, ναι, ναι, ναι. μα. Θε. Ναι. Όπω λέξει εδώ πέρα το στούντιο. Διό... Έτσι. έτσι ένα τέτοιο πράγμα, ναι. Έρχονται δημοσιογράφοι και κάνουν ερωτήσει στου ε, δύο ας πούμε. Ε, ή και περισσότερους πολιτικούς που θα έχουν πάρει μέρο στο debate και γίνεται ένας διάλογος, ας πούμε, διάλογος. Απαντάνεσαι κάποιες ερωτήσεις. Είναι, α, κατάλαβα ρε, είναι από αυτό που από πριν mm. δίνουν εγγραμμένες τις ερωτήσεις mm. στους πολιτικούς ναι. και αυτοί ξέρουν από πριν τι θα απαντήσουν στις ερωτήσεις. Ναι, ναι, αυτό. είναι. Και δεν μπορούν να κάνουν άλλη ερώτηση εκτός προγράμματος, να πούμε. Ναι, ναι, σίγουρα, αυτό. Γιατί... Μάλιστα. Ούτε... Το, το θέμα είναι ότι ούτε αυτό δεν κάνουν. Ούτε αυτό δεν κάνουμε. Ναι. Ναι, δεν δέχτηκε ο Σαμαρά. Δεν δέχτηκε ο Σαμαρά γιατί είναι περήφανο άνθρωπο, να πούμε. Συλλέγει τώρα θα μιλάω με τον κομμουνιστή που θα πάρει τα σπίτια των ανθρώπων. Ε, βέβαια, ναι. κατάλαβε, ναι. Εντάξει. Έτσι, έτσι. Είμαι, μα, εντάξει, δι... Όχι, η αλήθεια είναι ότι. Δεν μα νοιάζει και που δεν μιλάει. Δηλαδή και να μίλαγε κιόλα, είτε να μην μίλαγε ή όχι. Εγώ σήμερα τον άκουσα στο ραδιόφωνο ναι, και, και πού τον άκουσα κάποια στιγμή μέσα, ναι. μέσα, μέσα στο τραχτηράκι, ναι. να πούμε. Είχα βάλει του 105 και 5 στο κόκκινο να πούμε. Mm. Ναι, του, του σταθμού του Ξύριζα. Mm. Λοιπόν, και κάποιοι, και όπω τα ανοίγω να πούμε, ξαφνικά ακούω και βγάζει λόγο Σαμαρά. ξέρεις κουνιώμουν έτσι να πει, πήγα Μέσα σε πέντε λακούβες του τρακτεράκινου κάτι έχει πάθει, έχει συνδεθεί με τη Ριγίλη να πούμε. Δεν γίνεται. Mm. Και ακούω το Σαμαρά. Mm. Και λέει. Κάτι πράγματα να πούμε, τρελάθηκα τι θα το ψηφίζω δεν είναι δυνατόν. Θα μειώσει τη φορολογία, να πούμε και τέτοια. Θα μειώσει τη φορολογία, όλα τα καλά που έκανε, τα πολύ λίγα καλά, α πούμε. Ότι η ανάπτυξη, να πούμε και τα λοιπά, και πρέπει να. Κάτι δισεκατομμύρια, λέει εκεί, 150 δισεκατομμύρια, λέει, θα πέρι στη χώρα. Πού τα βρίσκει αυτό στο Σαλεφτάρ, επειδή μου να πούμε. Πολύ πράγμα, πολύ. Πολύ πράγμα, ναι. Και το 105 και 5. Και πήγαινα, πήγαινα με το τραχτέρ και άκουγαν όπου. Το όργινα λακούβες λέω δεν μπορεί, να αλλάξει σταθμόνα που με έχει κουλήσει κάπου αλλού να πούμε, τίποτα. Εκεί, λοιπόν, τέλος πάντων. Τι, λοιπόν. ε, έτσι, αυτό θα, αυτό θα καλά συμβαίνει αυτή η στη χώρα μας. Ναι, τι άλλο καλό συμβαίνει, για πες μου. Τι άλλο καλό. Πώ θα βλέπει τα πράγματα, τι, τι προβλέπει, κάνε μια πρόβλεψη να κάνε πούμε, μια άλλη πρόβλεψη. Να φωνάξουμε τη λίτσα πατέρα. Πάλι <laughs> θα φωνάξουμε τη λίτσα μητέρα, να πούμε πατέρα, πως τη λένε αυτή, να, να φωνάξει. Ε, για πε ε, να... Εσύ για πε, για πε, τι πρόβλεψη κάνει, πώ θα βλέπει τα πράγματα. Εγώ τα πράγματα που τα βλέπω ω εξή. Ε, ή θα βγει το ΣΥΡΙΖΑ με αυτοδυναμία, δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Ή θα βγει ο πρώτο ΣΥΡΙΖΑ ε, χωρί αυτοδυναμία που θα χρειαστεί να συγκυβερνήσει και θα συγκυβερνήσει κατά πάσα πιθανότητα με, με κάποια κόμματα. Δεν ξέρω κατά πόσο κόμματα θα συγκυβερνήσει. Ούτε έχει πει ανοιχτά ποιο θα έχει συγκυβερνήσει. Με τη Χρυσή Αυγή. <laughs> <laughs> δεν έχει πει η ρευστότητα να συγκυβερνήσει, Όχι. Όχι, δεν έχει πει. Γιατί, γιατί λένε αυτή ότι. Γιατί... Κάτσε, κάτσε. Μόλι τώρα μη φτιάχτηκε ένα ωραίο σκηνικό με στο μυαλό μου να πούμε. Mm. Άκουτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν πρώτο κόμμα, παίρνει εντολή δημιουργία κυβέρνηση, να πούμε έτσι. Ναι, και, δεν καλή και δεν καταφέρνει να σχηματίσει και δεν δίνει κυβέρνηση. Μετά το παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Μετά το παίρνει η Νέα δημοκρατία, ε, κυβέρνηση. Περίμενε. <χαι> έτσι θα γίνει, να πούμε μάλλον. Μάλλον έτσι θα γίνει. Αλλά συλλέγω ότι δεν γίνεται έτσι. ωραία. Mm. Λοιπόν, και ούτε η Δημοκρατία. Το τρίτο κόμμα, κατά πάσα πιθανότητα, να είναι αυτό ο γελίος, ο πουτάμι, να πούμε. Πώ το λένε αυτό, ο σδουράκι, να πούμε έτσι. Λοιπόν. Και παίρνει εντολή η κυβέρνηση τώρα, ο Θεδουράκη. Ο οποίο λέει Ε, δέκα χρόνια ένα άνθρωπο στην τηλεόραση δεν μπορεί να λέει ψέματα. Μου αρέσει. Μάλλον, μόνο ψέματα λέει για το... να δέκα χρόνια τηλεόραση. Τι νούμερο είναι αυτό. Λοιπόν, τέλο πάντων, <laughs> και παίρνει εντολή η κυβέρνηση και φτιάχνει αυτό. Το φαντάζεσαι. Πε μου, το φαντάζεσαι. Εγώ το ε, φαντάζεσαι. Είναι ακραίο σενάριο. Τι ακραίο σενάριο, ρε. Το το Θα του πει ναι, δημοκρατία, εγώ μαζί σου να πούμε. Εσύ δεν ήθελε μαζί μου, αλλά εγώ μαζί σου το Γιατί, σου κάνει εντύπωση. Δεν είναι, είναι δικό τους άνθρωπος. Yeah, ο Γιουργάκης, ο Μπένι, ο Πουτάμις, η Νέα Δημοκρατία. Oh. Του φαντάζεσαι. να oh. Λοιπόν, άκου να πω. Σκύψε από τώρα. Εγώ. Δεν σκύψε. Σκύψε. Εμένα όχι. Λοιπόν, άκου να πω τώρα. Yeah. Άκου να σιπώ. Yeah. Περίμενε. Περίμενε θα του βρω εδώ πέρα. Λοιπόν. Θα βάλουμε ένα άσχητο τραγουδάκι τώρα, λιγάκι να οργανώσουμε τη σκέψη μα. Να πούμε στον κόσμο ότι όποιο θέλει μπορεί να μα στείλει μήνυμα στο τσάτ του σταθμού, στον ένα σταθμό ή στον άλλον, τέλο πάντων σε όποιον θέλει, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία αγώνιμη συζήτηση. Και μετά, όταν θα είναι και ο τζιχαντιστή εδώ πέρα, ο, ο Αλάχ Ακμπάρ που έχει εκεί πέρα, <Κι> να του ρωτήσουν ότι θέλει ο κόσμο, να του θέσουμε εμεί το ερώτημα, δηλαδή να γίνουμε ο διαμεσολαβητή ένα πράγμα. Έτσι, λοιπόν, mm. δεν ξέρω τι να βάλω, θα βάλω mm. πικιφλούτι να πούμε, θα βάλω πικιφλούτι, mm. εντάξει βάζω πικιφλούτι να ακούσουμε η ακροατάκο μου και πανερχόμεθα. là phải Just not if you can hear me. Is the home? I I can your pain. Basic facts. Can you show me? Sick. Ακόμα του τραγουδάκι λοιπόν Υπανερχόμεθα εδώ πέρα Για πες λοιπόν Σπυράκου Για πες τις προβλέψεις για πες ε, τι... Πώς οι φαίνονται όλα αυτά Επειδή μου να πούμε ε, Η κατάσταση έχει γίνει Απόλυτα πιεστική Απόλυτα πιεστική το ε, Ακόμα και χωρίς κράτος Ακόμα και χωρί κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πιέζει καταστάσει. Τώρα, και η κυβέρνηση είναι αυτή που πιέζει αυτή τη στιγμή, του Πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω κάτι. Δεν έχω καταλάβει. Κανονικά, όταν πα για εκλογέ, μπαίνει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Έτσι. Ναι. Επειδή δεν μπορεί να έχει τον κρατικό μηχανισμό στα χέρια σου και να πηγαίνει σε εκλογέ, γιατί θα το χρησιμοποιήσει, Έτσι, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε εμεί υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πώ. Μόνο υπηρεσιακό ή υπουργό των εσωτερικών. Νομίζω, δεν έχω πληροφορηθεί κιόλας να σου πω, στην τύχη μιλάω, αλλά νομίζω ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν έχει οργιστεί. Ε, ναι, δεν έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Τα κάνει... αποτελέσματα των εκλογών ποιος θα μας τα δώσει. Ποιος θα μα τα δώσει. Ναι. Η GPO. <χεχει> μα τα έχει δώσει ήδη. Ο Βινόπουλος. Ναι. Αυτή πώ τη λένε η singular Logic. Αυτή μα μα έχουμε το σύγχρονη αποτέλεσμα των εκλογών. Όχι, ρωτάω δεν. Μα σου λέει, το SDJ είναι τρίτο κάτω, πάνω 2-3 βαθμού κάτω, είναι μπροστά από την ουδου Έτσι γίνεται, ειδικά αυτή τη δημοσκόπησή πώ την είδε στην ποια δημοσκόπηση ήταν αυτή τώρα. <Το> δεν είδα πω και ονομάδα, μην εκθέσουμε τώρα. και Έλα, ποιο να εκθέσει, παιδί μου, ποια δημοσκόπηση. Αυτή που είχε που έδειξε, ξέρω εγώ, ότι. Έδειχνε τα μικρότερα ποσά σε μεγαλύτερη... Α, λες αυτό το περί προπαγάνδας και τα λοιπά, να πούμε, ναι. Που δείχνει, ξέρω εγώ, το 4,5 κτλ. που είναι πιο μεγάλο από το, ξέρω εγώ, 7. Ναι, σε εικόνα. Του το, το, το μπαρμπαδάκη, αυτό που ανεβαίνει <χει> είναι αυτό το διάγραμμα, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι <χει> καλά, τέτοια, να πούμε, εντάξει. Ε... Μιλάμε για ισχρή προπαγάνδα, δεν το συζητάμε. <χει> αφού μέχρι που ακούστηκε να πούμε ότι θα γίνει, λέει, άμα ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει η ΕΚ στην Ελλάδα να πούμε γίνει... <laughs> Η ΕΚ Η ΕΚ Η ΕΚ ναι Τέλος πάντων <σίλωσαι> το θέμα είναι πάντως να, να σου πω μια ερώτηση να μου πεις εσύ διγνώμη τώρα Εσύ πως το κόμπωσες δηλαδή με την Ευρώπη να γίνετε αυτή στην Ευρώπη Ποια Ευρώπη Με τη Γερμανία Ποια Γερμανία Της Μέρκελ Ποιας Μέρκελ ερε τι λένε τώρα τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, ρε. Δεν υπάρχει Μέρκελ και Γερμανία και Αιτίε, να πούμε. Τράπεζε υπάρχουν. Ήμανε ε? ναι. προχθές να πούμε στην τράπεζα, και είναι ένα τυπάκου εκεί πέρα και ρίχνει Χριστουπαναγίε, να πούμε. Έχει κατηβάσει κάτι, κάτι καντήλια, τα έχει πάρει στο κρανίο, μιλάει μόνο του, να πούμε και βρίζει. Και έρχεται αυτή που τον εξυπηρετεί κτλ. Και, και συνεχίζει αυτό έτσι πως μίλαγε μόνο του, τώρα μιλάει με εκείνη. Και στην αρχή λέω ο τύπο τα έχει πάρει, να πούμε, είναι λίγο άρρωστο, ξέρω εγώ. Αν δεν ήταν, αυτά που έλεγε ήταν λογικά. Τη λέει: Καλά, συγγνώμη, κυρία μου, τι λέει. Έχω έρθει να καταθέσω 100 ευρώ να στείλω σε κάποιον. Και μη φακιλώνει. Του έχει πάρει μέτρα για σόβρα, καητήπησα. Μόλι τον άκουσα που το είπα αυτό, στείνω αυτοί πλέον. Γίνουμε και αδιάκριτο και ακούω. Και του ζητάει αφημί, δελτίο ταυτότητο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα και τα έχει πάρει ο τύπο. Και της λέει μα είναι δυνατό να μη φακελώνεται. Και αυτή δεν μιλάει βέβαια. Τι να πει. Λέει μα μιλήσου θα με λύσει να βάλει κάτω με ηλιώσει. Λοιπόν του διανοείσαι και μιλάει εσύ για Μέρκελ και Ευρώπη. Οι τράπεζες αγοράκι μου. Οι τράπεζες που πάνε να, δηλαδή, να πει. Οι μεγάλες εταιρίες που πάνε να πει. Οι ολιγάρχες. Ποια Γερμανία και ποια... Αυτή τη στιγμή να πούμε εδώ πέρα ναι. Θα στα πει ο τζιχαντιστής να πούμε <Σι> Θα στα πει μετά ο τζιχαντιστής <Σι> Άστον <Σι> τώρα αυτό είναι Αλάχα κμπάρ λέει στον ύπνο του μέσα παραμιλάει να. <Σι> Λοιπόν τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν πάντως ρωτάω εγώ τώρα έτσι Εγώ είμαι και λίγο Σαν τον Πρωθυπουργό που τον είπε ο άλλο του Του κόκκινου να πούμε ο διευθυντή του κόκκινου Που είπε ότι ο Πρωθυπουργός είναι μαλάκα, Βέβαια δεν το είπε αυτός Το γάλι. Που είπανε ας πούμε ότι Για φαντάσου πόσο άσχημο είναι να έχεις φίλο ένα μαλάκα Που στηρίζει ένας μαλάκας έτσι γράψανε Ανκόν έτσι λένε οι Γάλλοι να πούμε Λοιπόν Δεν καταλάβω Άγιος Πάμπαλη δεν το καταλάβω Βγήκε μια γαλλική εφημερίδα γιατί βγήκε ο Σαμαράς Και καλά ότι είναι και αυτός Σαρλή να πούμε Δηλαδή ότι συμπάσχει με τους Γάλλους Α. Και ταυτοχρόνος Κάνει και μια τσακ τρίπλα και τυχόνει στο συνασπισμό Κατευθείαν δηλαδή, κάνει και ένα σχόλιο για το συνασπισμό. Τι να, ο συνασπισμό θέλει εδώ του τζιχαντιστέ, να πούμε και τέτοια. Yeah. Οπότε αυτοί βγαίνουν και λένε: Καλά, ρε Μαλάκα, βγήκε και μα λέει, Βγαίνει και, και καλά μα υποστηρίζει και από την άλλη μεριά κάνει προπαγάνδα, επειδή εσύ έχει εκλογέ. Τι μαλάκα εσύ είσαι. καταλάβες Και βγήκε και αυτό του κόκκινου να πούμε και λέει: Να έχει έναν πρωθυπουργό που να τον λένε άλλη μαλάκα. Κατάλαβε, λοιπόν. Τέλο πάντων. Καλά, εντάξει, η Ελλάδα έχει περάσει πολύ πριν, <σχελίδι> βέβαια. <σχελίδι> ο ένα μαλάκας από τον άλλο, να το πούμε για τότε. Εδώ πέρα ο Γιώργο Κοπαδόρσο έχει ανοίξει κόμμα. Ο Γιώργο έχει ανοίξει κόμμα. Ο Γιώργο Κοπαδόρσο έχει κόμμα και μάλιστα παραπονιούνται. Θα σώσει και... την Ελλάδα, ρε. Έτσι όπω είμαστε τώρα, εμά και. Έτσι όπω <σχελίδι> πάει η Ελλάδα, τη έχει πει. Περίμενη, περίμενη. τι έχει πει. Αυτό θα δηλαδή ο και έφυξε κόλμα. Και τι είπε στον κόσμο. Τι είπε, μου; Τι έλα, τι είπε. Είμαι να ρωτάς, ρε. Όχι, ναι, μα δεν είπε τίποτα. Αυτό είχε ένα Είπε Εί... να πούμε για άμεση δημοκρατία, λέει. Είπε για άμεση δημοκρατία, ο Κυρκάκη. Δεν είχαν βάσει εκείνη σελίδα, να πούμε, στο διαδίκτυο που μπαίνανε μέσα και τον Αυτό ναι. Και πήγαν και πενεργοποίησαν τα σχόλια, να πούμε. να πούμε και Λοιπόν, Τέλο πάντων κοίταξε ο Γιουργάκης τώρα η Ελλάδα να πούμε είναι σαν ένα ποδήλατο που τρέξει στον κατήφορο και τι έχει βγει η αλυσίδα δεν το οδηγάει κανένας <laughs> αν λοιπόν αναλάβει να πούμε ο Γιουργάκης τη χώρα <laughs> θα πάει και θα βάλει την αλυσίδα να κινήσει και θα σώσει τη χώρα πως είχε κάνει με το ποδήλατο και κόψει τα δάχτυλα του μαλάκα, το μαλάκα. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> κοίταξε τώρα πες, πες μου τώρα σοβαρά δηλαδή εντάξει πέρα τι αθιοφοβιές που λέμε εδώ πέρα <στολίκη> πες μου εσύ πόσο μαλάκας πρέπει να είναι κάποιο να προσπαθεί να βάλει εν κινήσει την αλυσίδα στο ποδήλατο ε, ε, ο... το ανιψάκι που δεν το κάνει να πούμε οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα. Εξάς, αυτό είναι άλλη δεν είναι άλλη έχει να κάνει έχει με το πόσο μαλάκες μας έχουν κυβερνήσει ε, η πραγματικότητα θα είναι ότι η αλυσίδα μπαίνει στο ποδήλατο Γίνεται αυτό. Το κάνει. Το... Συμβαίνει και εγώ το κάνω αυτό το πράγμα. Να πας να πα για πρωθυπουργό, άμα το κάνεις. Α τώρα. Τι γίνεται, δηλαδή. Δεν γίνεται. Συμβαίνει, μπορεί να αλλάξει. Να σου πω τώρα. Αλλάζει ταχύτητε, κάνεις πετάλι και η αλυσίδα πέτσε. Τη αμμόντη. Δεν βάζει το χέρι σου όμω εκεί μέσα. Δεν βάζει το χέρι σου. Μα. Α, έτσι το λες. Ε τι έτσι το λέω. εκείνος το έκανε. Συγγνώμη, του κυκλοφορούσε με τα δάχτυλα δεμένα εδώ πέρα μπαταρισμένα. Πλάκα μη κάνει να πούμε. Δεν μιλάμε γι' αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε γι' αυτό, παλικάράκι μου. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Έβαλε το χέρι ο τύπο. Α, εντάξει, κινήσει, βάλει το χέρι μέσα στην αλυσίδα. Γίνεσαι πρωθυπουργό, να πούμε. Ο άλλο λέει: χτυπάει το κεφάλι του και λέει: Καμώ το κεφάλι σου, μαλάκα. Εδώ πέθα ο. Έταψε. Είδα το με την κλάστα του Εβιστή, στην Τουρκία. Ναι, κοίτα. Άκου τώρα Ο Γιωργάκη. Πάει και βάζει την αλυσίδα, αν βάζει τα χέρια του εκεί πέρα και τα μαγκώνει. Ο άλλο πάει να παίξει ποδόσφαιρο που πα σε 300 κιλά, να πούμε, mm. πέφτει, πάει το πόδι του. Ο καραμαλή, ο, ο ανυψιό. <laughs> λοιπόν, ο Μιτσοτάκη κάνει δήλωση και τότε τον είχε κάνει ρεζίλιο Παπαϊωάνου με το ποντίκι, πάει και κάνει δήλωση, εγώ δεν παριστάνω του μαλάκα. Δεν είπε δηλαδή εγώ δεν είμαι μαλάκα, είπε εγώ δεν παριστάνω του μαλάκα. Που σημαίνει δεν τον παριστάνω, είμαι. <laughs> Βγαίνει ο άλλο να πούμε και λέει γαμό το κεφάλι σου μαλάκα και το χτυπάει. Ο... Ο... ο Σαμαράς <συντήριξη> Έτσι Πάρ τον ένα χτύπα τον άλλο να δηλαδή Τι να σου πω Ο άλλος λέει Είναι αυτό κυλαδουγέφυρα <συντήριξη> Πώς το λέει Είναι αυτό μακέτο <συντήριξη> Δεν βλέπετε την κυλαδουγέφυρα Δεν ξέρε να μιλήσει να πουμε. <συντήριξη> Όλοι αυτοί έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί να πούμε Και ρωτάω εγώ Εντάξει Αυτοί είναι η μαλάκες Αφού σήμερα δεν άκουσε τη διάληξή του Ας το ρε Όχι να τελειώσω να πούμε Αθεόφοβε Ρ τους ψηφίζει, <συλίδε> άφωνος έτσι, <συλίδε> εσύ άφωνος, άφωνος, <συλίδε> διότι πραγματικά λες ποιος τους ψηφίζει, άδωνης, ποιος το ψηφίζει, τον το τζεκουράτο, πιστεύει. του βουρίδι. ποιος το ψηφίζει, ψηφίζει. Το... συλλέω ονόματα τώρα, <συλίδε> του πλεύρη το γιο, ποιος το ψηφίζει, πρωτάω, πολύ... κάτι <συλίδε> <συλ Πώ είναι αυτοί οι καμημένοι παππούδε, δεν πεθαίνουν ποτέ οι αυτοί οι παππούδε, δεν είναι! Κοίταξε, θα έχουμε απαλλαγή από αυτού, γιατί θα πεθάνουν. Θα με πει τώρα να πούμε, του κόμουν και τη σύνταξη κτλ. Του κόμουν, τα και θα πεθάνουν, θα του να πούμε. Να σου πω κάτι όμω, οι νέοι έχουν φύγει 400.000 νέοι στο εξωτερικό. Οπότε δεν θα ψηφίζει κανένα μετά, τίποτα. Θα βγαίνουν μόνοι του αυτοί, θα ψηφίζει ο ένα τον άλλον. Κάπω έτσι. Και να, και να σε κάνω τώρα και το ερώτημα, να σε θέσω το ερώτημα. Κάνε με το ερώτημα. Εάν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έτσι. Κι έλεγε ότι από αυτή τη στιγμή που προκυρίσονται εκλογέ, εκλογές καλούμε τον κόσμο να κάνει στάση πληρωμών μέχρι να βγούμε στην κυβέρνηση και να δούμε ποιος πραγματικά χρωστάει και ποιος έχει τη φοροδοτική ικανότητα. Ποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει φόρο Η απάντηση ξεχνίνει σε αυτό το θέμα Για είχε πες το Τι Ο του, του... Τι είχες. Είχες. Α μεγάλη μορφή για πες ε, Είπε ότι το Νέφια λέει που είναι να πληρωθεί ε, αρχέ του επόμενου Νομίζω μήνα Η δόση ας πούμε θα πληρωθεί κανονικά Ότι δεν, ε, ότι δεν... Γιατί να πληρωθεί κανονικά Αφού θα... είναι παράνομος Θα, θα έτσι δεν έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι παράνομο. Ναι, λέει για να τον καταργήσουν πρέπει να φέρνουν οι πρόταση στη Βουλή και να ψηφιστεί. Διότι με αυτό, συγγνώμη, τώρα με αυτό που λες, εγώ δεν το έξερα αυτό. Το, είδη, το είπε και μάλιστα το είπες. Το... Είναι, το, το χειρότερο όλων είναι αυτό, διότι σημαίνει όχι μόνο αυτό, ότι αναγνωρίζεις ναι. κάτι το οποίο είναι παράνομο. Ναι, αλλά αυτό είπα ότι αυτά τα... Δικαστήρια έχουν κρίνητου νέμφια παράνομο. Ναι. Ο, ίδιος ο... Τη Νέας Δημοκρατίας ο συνταγματολόγο ο Παυλόπουλος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη τουλάχιστον βγήκε και είπε ότι αυτή είναι έμεση δίμευση της περιουσίας των πολιτών και αυτό είναι αντισυνταγματικό. Το λέει ο Νεοδημοκράτης και βγαίνει ο άλλος και λέει: Πληρώστε κάτι αντισυνταγματικό. Αυτό μιλας Λέει την πρώτη δόση, λέει και την δεύτερη τουλάχιστον. Α έτσι λέει. Ναι, και μετά επίση λέει ότι τη δεσμεύτη σε σχέση με το δάνειο. Θα τις πληρώσει, το τρέχον που θα πέσει θα το πληρώσει καθώς. Δηλαδή στην ουσία μετά την εκλογή ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει τίποτα σε πρώτη φάση. Τουλάχιστον τις δύο πρώτους μήνες. Πώς δεν θα αλλάξει ρε, θα, θα γίνει περισσότερα συσίθια ρε. Αν ναι, επίση άλλο ένα θέμα. Γίνεται τώρα μια κυβέρνηση η οποία θα ανέβει να λέει στον κόσμο ότι εγώ θα κάνω συσίθια. Μην φωνάσαι όσο δυνατά, θα με κουφάνεις Τη σχολιάω να πούμε, αλλά δεν κουφάει. Ναι, νιώθει μια ένταση να πούμε, ένα πάθο να πούμε και τα λοιπά. Για πε, παθιάρη. Ναι, αλλά έτσι το έχουμε ενviώσει τι αρχέ που ξεκίνησαν. Στην αρχή δεν φωνάζα πολύ. 300 μέτρα από το μικρόφωνο. Τι να σου πω τώρα. Αυτά ήταν καλύτερα. Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Γίνεται τώρα ένα κόμμα να βγαίνει και να λέει ότι εγώ θα κάνω συσίτια για να τραφεί ο λαό, ο πολίτη. Θα κάνω στη Δηλαδή, η πολιτική μου αυτό που θα κάνει θα είναι να φέρει στη ΣΥΤΙΑ. Συγγνώμη, αυτή η Δούρου, να πούμε, ειδού πέρα στην Ανατολική Αττική που είναι περιφερειάρχηδα, mm. δεν, δεν κανόνισε να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα και μέσα από αυτά λέει θα τα προσφέρει για κοινωνικό έργο κτλ. Δηλαδή, θα προσφέρει στη και τέτοια. Ναι, πού είναι. Δηλαδή θα πάρουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι. για να κάνουν πούμε Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν. είναι που είναι. δημιούργησε αυτό το χάο, να πούμε και του ανθρώπου του πεινασμένου, θα μου δώσει λεφτά να πάρουν του τα ίσω. Καλά, δε, αυτό είναι άλλη παρανία. Αλλά αυτή δεν έχει κάνει και αυτό που είπε. Πήρε τα λεφτά και τι τα έκανε. Δεν τα πήρε, δεν καλά, τα πήρε ρε, παιδί μου, να πούμε ακόμη. Α. Έκανε τη συμφωνία, να πούμε. Περίμενε. Ναι, δεν ναι. τα πήρε ακόμη. Διάζει εκεί, συναντά. Ναι. Καλά, είναι άλλα λεφτά. Πρέπει να πούμε και εκεί ο δικό μα ο Δήμαρχο Αθηναίων. Δικό μα και Δήμαρχο Αθηναίων δεν γίνεται. <Τι> εγώ πρώτα απ' όλα δεν είμαι από εδώ να πούμε. <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> δεν έχω το Δήμαρχο Αθηναίων πρώτον και δεύτερον Και να είμαι Αθηναίο, δικό μου Δήμαρχο δεν θα ήταν αυτό. <Τι> να το πούμε αυτό το πράγμα. Ναι, <Τι> αυτό <Τι> ο. Πώ το λέμε. Ο, ο... ο, ο να... Καμήνη ήταν ο προηγούμενο. Ήταν... Ή πέσσε τώρα πέσσε. Είναι... Πάλι ο Καμήνη είναι στην Αθήνα. Ποιο είναι, δεν ξέρω. Καμήνη δεν είναι. Ξέρω εγώ τι να σου Για πε. <σομίως> Τι ξέρεις ρε, δεν ξέρεις ποιος <σομίως> είναι δήμαρχος σου. Γιατί Είσαι εγώ, ο αφήμα, μας... στο Δήμο Αθηναίων είμαι εγώ. <σομίως> δεν είμαστε ο δικός μας ο Δήμος, ο <σομίως> Μικροβιέβης. <σομίως> Α, εντάξει, ναι, λοιπόν. Ο Δήμος Αθηναίων, λοιπόν, για πες. Ο Δήμος Αθηναίων είχε ένα δήμαρχο. Αυτό το δήμαρχο, τύριο, ο δήμαρχος βγήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λίγο καιρό και είπαν ότι για λόγους, λέει, ασφαλείας θα φέρνουν, λέει, ε, ένα είδο καταστολή αστυνομία, ξέρω πώ το είπε. Δυνάμει καταστολή. Ναι. Ιδιωτική αστυνομία. Ναι, την ιδιωτική αστυνομία και του μπορεί να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Mm, mm. Δεν είπε τι πράγματα. Ο... ο Καμίνης δεν είναι αυτό. Συγγνώμη, δεν είσαι χαρούμενοι εσύ από αυτή τη δήλωση <laughs> να πούμε. Διχαίρεσαι. <laughs> πώ δεν χαίρομαι. Γιατί εγώ δεν έγινα θα πιεσμένοι στα έγινα το σπίτι μου. Πριν. Με του έλεγ με στα λεωφορεία, με του αστυνομικού σε κάθε πλατεία να σε ελέγχουν. Βγαίνει από το μετρό, μπαίνει στο μετρό. Όταν πηγαίνει διαδήλωση, αν τρώσει το χειμικά και σου δουλεύει, σου αλλιώς και πτάξει, κουμπιές. Δεν πας, ούτε κάνει. Ας πω και ένα άλλο πριν <σκάσιμα> Ήμουν στο. Στην πλατεία τέλο πάντων. Κάθομαι τέλο πάντων και παίρνει ένα φίλο να πούμε για καφέ. Και έρχεται το τέλο πάντων μια αστυνομική και μου λένε: Ταυτότητα ξέρω εγώ κτλ. Τα δίνω ταυτότητα. Τι κάνει εδώ, Περιμένουν <σκάσιμα> ένα φίλο μου. Εδώ μου λέει τον περιμένει γιατί δεν με τον περιμένω εδώ. τι έχει εδώ το παίρνει, λέει. Και πού είναι, λέει ο του, λέω μένει, εδώ πέρα πιθανό, και γιατί του. Γιατί του λέει, εδώ πέρα παγκορεύεται, εδώ περιμένω ε, Τι ερώτηση είναι, και γιατί να μην κάτσω εδώ. <laughs> <laughs> στο κάτω-κάτω της γραφής, λέει, γιατί, <laughs> καλά, θέμα. Τελώς πάνω με τα πολλά, οι άνθρωποι πήδαν και την και και τα, αυτού, τα, και πέρα τα στοιχεία, μα αφήσανε με τα δυνατό... Δεν χρώσατε και στην εφορία, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν στην εφορία και μάλιστα σε μια... Εννοάνε με, εμένα... ανε, εμένα με ρωτάγανε, να μην μαζέψει, δεν Ναι, το θέμα είναι ότι το λένε κιόλα πλέον. Δηλαδή, κάτσε να το του Εσύ να η δουλειά σου πια είναι, ποια είναι η του τι η του για πες. Α, η δουλειά του αστυνομικού δεν είναι να προστατεύει του πολίτε. Ε, βασικά η δουλειά του αστυνομικού πλέον. Είναι, είναι να βοηθήσει τη φτωχοποίηση. σου να σε πάρουν το σπίτι και το χωράφι. Είναι χαμένοι. Δεν τα πάμε. Πάμε. Λέω καλή. Το αυτή, ή... αυτή, αυτή είναι, σε αυτή τη φάση είναι να προστατεύει του πολιτικού από του πολίτε. Όχι του πολίτε από ενδεχομένου κακοποιούς, Είναι να προστατεύει του πολιτικού από του πολίτε. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν υπάρχει άλλη δουλειά. Και επίση είναι να τηρεί το τον νόμο των. Πολιτικών. Ποιο νόμο. <laughs> <laughs> Λέμε τώρα. Το, ε, ναι, ναι. το, το νόμο των πολιτικών. Ναι, ναι. Αυτά τα διατάγματα που βγάζουν είναι, ναι, να ναι, πούμε... σε βάζει τους, πίστε τους, τους, Εντάξει, βγάζει πιά στου, πιείστε του, κυνηγήστε του. Εντάξει, τέλος πάντων όλη αυτή την πίεση εγώ δεν έχει κάνει. Ναι. να σου πω κάτι, εγώ έχω χυστεί επάνω μου να πούμε. Ναι. Έχω χυστεί επάνω μου. Ναι. Πρώτον με του τζιχαντιστέ. Ναι. Του ναι. τζιχαντιστέ να πούμε. Τώρα κοιτάω συνέχεια έξω με βλέπει να πούμε. <laughs> που πάμε, μην ξυπνήσει αυτό το ρημάλι και μα επιτεθεί να πούμε. Ναι, το ένα είναι αυτό και το άλλο τρέμου. Μην τυχόν και βγούμε από την Ευρώπη. Yeah. Άμα βγούμε από την Ευρώπη. Blackfeed που μας έφαγε μεγάλη να που που μας έφαγε. την Ευρώπη. φίλε. Κατακάς, ε, ε, μεταξύ μας τώρα yeah. να πούμε που δεν μας ακούει κανένα. κανένας. Yeah. Μεταξύ μας. Τι ωραία είναι να βγαίναμε από την Ευρώπη yeah. Ξυπνά το πρωί και και yeah, οι yeah, και... οι αγρότες και πάνω τι και επιδόματα, τώρα έχουν σταματήσει και δεν Τώρα είναι να του πάρουν τα χωράφια, ήρθε η ώρα να πάρουν τα χωράφια. Λοιπόν, ο Τζιμάκο Ιωπανούση επειδή είναι μεγάλο μούτρο. Καλά, αυτό τώρα εγώ το έχω μπερδέψει. Μα πέσμορε, αντικατοπτρίζει να πούμε την πραγματικότητα, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Θα το ξαναβάλουμε one more time, ακόμη <laughs> μια φορά. Καθυπεριβολήν και παυξάνω και τέτοια. Mm. Λοιπόν, θα το ξαναπέξουμε, να τα ακούσει ο κόσμο και θα επανέλθουμε. Θα... θα την κάνω εγώ να πάω να φτιάξω καφεδάκι, να φωνάξει και του τζιχαντιστή εδώ πέρα, να τα πείτε, να σε η πρόκειται να κάνουν έτσι και πιο ήριζας να πούμε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Ευρώπη του τζιμάκου του Πανούση <συμπή> και επαναπιχόμεθα με του τζιχαντιστή του, του Κουλιτάρη εδώ πέρα. <συμπή> Εσύ μας μάρανες, εσύ μας μάρανες. Μας τι φέραν οι βάρβαροι, μας ταμπόσαν με δώρα με χατρουλες πολύχρωμες και κουτιά κοκακόλα, μας τι φέραν οι βάρβαροι μας φλωμόσαν στο ψέμα, Μα τρελάναν στα πέναλτή και δεν έχουμε δέρμα <Και> Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια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 Σύνταγμα, από δούριο ύπο με γαπνούς και με λέιζερ και μας πιάσα τον ύπνο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 Νιουγουές αλλά και με τα και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω με και με κουμπάκια. No, με και με μαλάκα, για χαρά. μαλάκα Μίτσο μαλάκα, Νιτσόμαλάκα, μαλάκα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. Οδερφός μου είναι. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> Για να μην υπάρξει παρεσίξη, ξαρεξί... Ένα προβληματάκι ορθοφονίας θα το διορθώσω. Όμως θέλω να ασκήσει εδώ η μπέσεργεράκια κανυγαριέρα. Θα κολλήσω τώρα με... <ΣΣ <ΣΣ <Σ <Σ Για να μην υπάρξει λοιπόν παρεξήγηση, στο τελευταίο κουπλέ έλεγα τη φράση Αλάκα. Αλάκα που είναι λέξη σύνθετη, είναι το επαρχιώτικο λάκα που σημαίνει φύγε, τρέξε. Και το στερητικό αλφα μπροστά σημαίνει δηλαδή μην τρέχει, μην φεύγεις». Είναι γραμμένο μετά την αποχώρηση από την πολιτική σκηνή τη πατρίδα μα ενός μεγάλου πολιτικού άντρα, του Ευάγγελου Αβέροφ, που άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Είχε τεράστια προσόντα και έχει ακόμα άνθρωπο. Είχε οφ, αβέροφ. Δηλαδή τον κλείνει άμα Κατεβάζεις. Μεγάλο προσώνα αυτό για πολιτικό να τον λύνει, α πούμε. Οφ. Και να μην το ξεχάσω, αν κανένα από εσά έχει προβλήματα με την τροχία, του παίρνουν τι πινακίδε, του βάζουν εκκλήσει. Μπορεί να με βρίσκει κάτω στο διάλειμμα, στα καμαρίνια. Το τακτοποιώ το θέμα σε μία μέρα μέσα. Έχω γνωστά παιδιά από Πολυτεχνείο που έχουν πιάσει θέση στην τροχέα τώρα και βολευόμαστε επιτέλου κι εμεί οι αριστερή. Ακόμα καμιά κοπελίτσα, μα τη αρέσει να τη δέρνουν ή να κυλιάται γυμνή πάνω σε σπασμένα γυαλιά. Πάλι μπορεί να με βρίσκει κάτω στα καμαρίνια. Κανεί δεν είναι τέλειο, το τα τα αυτό το θέμα. Και θα ήθελα τώρα. Εσεί ή προ την που καπνίζετε, ήταν δυνατό να μου φυσιάσετε τον καπνό προ το πρόσωπο. Μπορείτε να μου φυξήσετε λιγάκι, φυξήστε μου. Πορε σmoke, Boy George, αυτά είναι. Δεν έχουμε το μηχάνημα να πούμε. Αυτό το smoke δεν είναι πανάκριβο αυτό. Βάλαμε ένα μαγκάλι, αλλά του Δεν κάνει να πούμε. <laughs> Θέλει αυτό το ειδικό να το. Πορε κάπνα. Αυτά είναι ρε. <laughs> δεν το έχουμε το μηχάνημα αυτό. Πήραμε ένα φτηνότερο όμω που το έχουν πολλά συγκροτήματα πανκ στο Λονδίνο. Είναι ένα μηχάνημα που το βάζει εδώ μπροστά, κοιτάει προς το πάλκο, προς τα μέσα και φτύνει. Πετάει κάτι ροχάλες, κάτι χλεμπόνες, κάτι τάλιρα, τέτοια να πούμε. Είναι πολύ πιο μόνο στο έξω. Και τη στιγμή έχουμε δώσει πλατεία Radio. Έχουμε φέρνει ένα τζιχαρτιστή, η οποία κοιμάται τώρα αυτή τη στιγμή. Και να το ξεκινήσουμε για να κάνουμε τη συνέχεια της εκπομπή. Κύριε... Κύριε... Κασάν. Τι δεν κασάν; Α, α, α, α, Ποιο γυλάει! Ποιο <laughs> <Τι> γυλάει <laughs> συνέχεια! Λοιπόν, α τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Ποια είναι η αρχή? <laughs> ε, αυτό θα σα ρωτήσω κι εγώ. Βολάχ είναι η αρχή. Βολάχ είναι η αρχή. Τι ακριβώ. Ποιο ακριβώ είναι το, το θέμα σα τώρα, εσεί τι ακριβώ ε, θέλετε να πούμε από τον κόμμα πρώτο βασικό. Γιατί κάνετε όλη αυτή τη, όλη αυτή τη φασαρία σπουδώνετε κόσμο και πέρασε το όνομα του Αλλάχ, ποιο είναι ο στόχο σα καταρχά. Τι θέλετε. Στη πρώτα απ' όλα να μην πει ποιοι είμαστε εμεί να πούμε. <laughs> Λες εσύ, εμεί, ποιοι είμαστε εμεί. <laughs> οι τζιχατιστέ. Οι. Τζιχατ. <laughs> Τζιχατ. Ισλαμικό κράτο. Ισλαμικό κράτο. <laughs> ναι. <laughs> Εδώ, ε, στην ε, Λαντά. Ελλάδα! Ε, yeah, yeah. Εντο Ελλάδα! Yeah. <laughs> <laughs> Εντο Ελλάδα, πολύ μαλάκα πρωτοβουργό. <laughs> και, και, κόσμο, επίσης μαλάκα! <laughs> <laughs> Γιατί κελάει! Ε, <Hey>, κελάει! <laughs> <laughs> Γιατί εσύ νομίζει εγώ είμαι... ...δηχανιστή ε! Τι είσαι, για τόση φέραμε το για μας... Έτσι λέει, έτσι λέει εγώ! Πού που είμαι εγώ, για πέραση ή πού που είμαι! Πα, πού είσαι! Από πού είμαι? Από, Από πού σε φέραμε, απ' το Βουγχανιστάν Του Πακιστάν Νομίζεις ειναι εκεί εγώ Πακιστάν Από πού είσαι? <laughs> <laughs> Washington DC Α, Αμερικανός είσαι Washington DC Επίσης να μιλάμε στα αγγλικά καλύτερα Επειδή γινήθηκα κάτω του Πακιστάν, νομίζεις είμαι πακιστανό παιδί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 από που παίρνει η λήφτα? Από το Washington. CIA. Α, ναι. Α, ωραία. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Πράκτορα είναι. Και όταν δηλαδή ο Μπάμμα βγαίνει και, κάνει... και λέει στη Γαλλία σι... είμαστε... συμπαραστικόμαστε τώρα στον πόνο και σε όλα αυτά τα... Περίμενε ναι. τι λέει, τι λέει η τηλεόραση. Τηλεόραση παντού η Ευρώπη, τι λέει. Βόμπα, περιβουλήσαν κόσμος σκουτώσανε τι λέει ισλαμιστές δεν λέει τζιχανιστές καταλαβες δεν λέει ισλαμιστές λέει, δε, δε, δε, συγγνώμη δεν λέει τζιχανιστές λέει, λέει ισλαμιστές γιατί του λέει αυτό mm -hmm. γιατί όλος ο κόσμος θέλει φτιάξει κόσμο από εδώ κριστιανό και από άλλη μεριά ισλάμ παλιά ήτανε δύση από το Καλή Κακή Ρουσία από εκεί Ανατολή Κακή Ανατολή Ευρώπη Κακή Τώρα θέλει άλλο κάνει Καλή δύση Κακού Ισλάμ Κατάλαβες ναι. Και αφού πρώτα έφερε εργάτη Πολύ Ισλάμ Ευρώπη Τώρα θέλει φτιάξει πόλεμο Και μετά έρθει επιβάλλει ειρήνη Κατάλαβες Καλό σχέδιο εκεί. Σιάι. Πολύ καλό σχέδιο εκεί. Τώρα, όλοι, ζητούσα λί. Δεν ζητούσα λί. όλοι είμαστε σ' Αλλά, όταν γαλόπουλα μπουμπαρτίζανε κάτω εμποδίζει κανένας δεν ήταν. Δεν ζητούσα Τώρα, όλοι ζητούσα λί. Κάτω Όταν η Σκότωσε 300 παιδιά κάτω που σκοτώσανε 300 παιδιά Πακιστάν, Πακιστάν. Κανένας δεν είπε Είμαστε όλοι 350 Πακιστάν Ετσι Κανένας δεν είπε Δεν το είπε κανένας Τίποτα δεν έγινε Έχι, νύση, δηλαδή. ε, Και πέρασε μετά Και την επόμενη εβδομάδα Πέρασε ξέχασε, ναι, ξέχασε. Ε, Εντάξει είναι τώρα 300 παιδιά μπροστά Σε 12 ευρωπαίους ε, εντάξει, δεν... Κοίταξε τώρα Να σύπω Να, να, σιπώ. να σιπώ. Αυτό σκοτώνει αυτό ο κόσμος εκεί τώρα. Πολιτικό κόλπο μεγάλο είναι. Αυτό άνθρωποι σίγουρα CIA μέσα έδωσε όπλα αυτούς. Τους είπε πήγαινε σκότωσε αυτό που πρόσβαλε Αλλάχ. Αλλάχ. Λοιπόν, να κάνω και το προσευχή μου. Εγώ δεν είμαι Ισλαμιστής, πράκτορα είμαι Αλλά δεν έχει σημασία. Μ και πάει φανατικό μαλάκα, CIA, δίνει όπλα και λέει: Αυτό έβρισε η Μουάμετ. Και πάει αυτό, τα και τώρα πάει η αστυνομία και σκοτώνει αυτού. Αυτοί δεν μπορούν να πούνε τίποτα μάρτυρα. Ποιο έδωσε όπλα, ποιο οργάνωσε αυτή πράγμα, κανεί ξέρει. <σ�� drauf> αυτό. <σ�� zweiten> <σ��> Επειδή λέω δεν ακούει κανείς στο στατμό, θα σα πω αλήθειε ώρα. Σα πω αλήθειε. Αυτό που έγινε τώρα, είναι η 11η Σεπτεμβρίου η Ευρώπη. <laughs> Τη Ευρώπη η 11η Σεπτεμβρίου είναι. Α, ναι. Να ξέρει. <laughs> Γιατί τώρα, όλοι συγκινήθηκαν και λέει, Ω, τζιχαδ, κακό τζιγαντιστή, κακό Ισλάμ, πολεμήσουμε Ισλάμ. Θα πρέπει να εμείς εδώ στην Ελλάδα Τροπαγάντα λένε αυτό Ναι, προπαγάντα, ναι, σίγουρα Αλλά η έχει και ένα κρούς Γίνεται η προπαγάντα χωρίς νικρούς Οι μερικάνοι στα αρκίνδια τους Σκουτώσανε πόσοι κόσμοι Σεπτεμβρίου. Του Τους Την επόμενη μέρα βγήκε στρατός του δρόμου. Την επόμενη μέρα βγήκε στρατός του δρόμο. Λοιπόν Μήπως σε θέλουν στο τηλέφωνο να yeah. κλείσουμε το τέτοιο, να yeah. βάλουμε ένα τραγουδάκι. Βάλτε, <σταστά> <σταστά> βάλτε, <σταστά> <σταστά> <Πιεξά> Και επιστρέφουμε εδώ στην Πλατεία δηλαδή, έχουμε τον κύριο Αχ... Μαχμούτ, Αχμέτ Χασάν, Ιντζιχαντιστής. CIA, CIA παίρν τηλέφωνο, CIA, ξέρει που είμαι τώρα. Λοιπόν, για πες, τι έλεγες. Εγώ τι έλεγα, έλεγα ότι η προπαγάδα λέει και και θέλω να μας πείτε αν έχετε σκουπά κάτι και καμία προπαγάδα εδώ στην Ελλάδα γενικότερα και το αν έχετε γενικότερα κάτι με την Ελλάδα διότι η Ελλάδα ως ε, πρώτη χώρα παραλαβής ας πούμε μεταναστών που έρχονται από την Αφγανιστάν, Είχη, Έλληνα ή είσαι, ελληνικά καλά όχι λέει <laughs> Υποδοχή, ναι. χώρα υποδοχή Ναι, ναι. <laughs> Για πες Και Ξέρω, <laughs> είναι... αυτό, αυτό... Πολλές, αυτό... Να σου πω αυτό Είναι Υπογράψει η Ελλάδα ναι. Υπογράψει η Ελλάδα του Βλίνου Δίου Παίρνει όλο ο κόσμος Αλλά να σου πω κάτι Η Ελλάδα Δεν έχει πολύ Ισλαμιστή Δεν έχει πολύ Ισλαμιστή αλλά και πολλοί Ισλαμιστέ να έχει αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα μόνο όταν έρθει το CIA εδώ και στήσει κάτι. Αλλά εσύ είσαι πρωθυπουργό, κεφάλι μου Μαλάκα λέει. <laughs> Πήγε πάνω εύρω και λέει: Εδώ εμεί έχουμε Σύρματα. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ δεν λέγεται. <laughs> Με αυτό που τσυρίκο Μαλάκα, άλλο. <laughs> λοιπόν, Αλέκου, Ωραία, ε, αλεκό! Όχι, αλεκό, αλέξι. Α, έτσι η... το αλεκό πάει αλλού. Α, λέξη, χωρί λέξη δηλαδή. Α, λέξη. Πολλά χρόνια εγώ Ελλάδα εδώ πέρα, πολύ καλό Ελληνικό. Λοιπόν, και λέ, λέει άλλο: Εμεί έχουμε βάλει φράχτη. Μην μπαίνουν μέσα και τρώνε το φαγητό του κόσμου μα. Και παίρνουν τα φάρμακα και κατακλείζουν τα νοσοκομεία. Και τι δουλειέ. Ποιο είπε τώρα αυτό, Σαμαρά. Ναι, του, τουλάχιστον η. Πριν μείνει, θα σ' πω. Τουλάχιστον η παίρνει λεφτά από το CIA. Δικό τη Μαλάκα, Πρωθυπουργό, από ποιο παίρνει λεφτά. Ε, Μάλλον και αυτό από το CIA. Όχι λεφτά παίρνει αυτό. Α, δεν παίρνει. Αυτό όχι. Του βρήκαν η Μαλάκα, του είπε: Πέσει αυτό, πέσει εκείνο. Και εκείνο λέει: Πράγμα λέει ότι θέλει λέει ναι. Mm. Ό,τι τέλει λέει ναι <laughs> Δεν χρειάζεται λεφτά αυτός για να πει Έτσι κινήθηκε Ναι Και να σας ρωτήσω τώρα Εσείς έχετε σχέση το, το Ισλάμ έχει σχέση με το μουσουλμανισμό Δηλαδή γιατί έχει μπερδευτεί μέσα στο μυαλό μου αυτό πράγμα Δηλαδή βλέπουμε Βούλγκα, ξέρω εγώ Μουσουλμάνο και το, και το έχουμε ίδια με το Ισλάμ Αλλάχω ένας, αλλάχω άλλος τι είναι Αλλάχ, πως σου άσκη το είσαι ρε παιδί μου Εγώ ρωτάω Μουσουλμάνο Ισλάμ, ίδιο πράγμα είναι Ναι Ναι, αλλά δεν βλέπουμε όλους τους μουσουλμάνους Δεν είναι υπέρ του Ισλάμ Οκ, είναι μια πράγμα είναι Μουσλημ, Ισλάμ, ίδιο πράγμα είναι Μουσλημ όλοι πιστεύουν Ισλάμ Μουσουλμάνοι Ναι Α, τότε... Αλλά. Κάτσε κάνω... oh, <laughs> να σου πω τώρα, τσι κάνω τρισκεφτικό τέτοιο, mm. Να σου κάνω. Yeah, Το χριστιανισμό έχει. Έχει. Ε... Κατολίκ. Mm, yeah. Έχει Κατολίκ. Έχει Προτεσταντ. Yeah. Έχει Ορθοδοξ. Yeah. Έχει πάλι ομορρολογή τη και ομορρολογή Ορθοδοξ. ορθόδοξη. Τη πώς... μάτια έχει. <laughs> Έτσι. Yeah. Ισλάμ. ίδιο πράγμα έχει. Έχει. Σουνίτη. Mm. Σχίτη. Mm. Μουσλημ. Τα πάντα έχει. Από το ένα, από τ' άλλο έχει πράγμα πολύ έχει. Ναι και γιατί οι άλλοι όμως δεν ακολουθούν στον ιερό αυτό πόλεμο. Γιατί δεν είναι όλοι τζιχάδ. Τζιχάδ. Πάμε να πει ιερό πόλεμο. Αυτό το λέγω Ναι αλλά δεν θέλουν όλοι κάνουν πόλεμο. Ισλάμ. Κόσμος. Μουσλημ. Δεν θέλει όλοι κάνουν πόλεμο. Όλε, όλε του κόσμου, ούτε οι χριστιανοί, ούτε οι μουσουλμί θέλουν κάνει πόλεμο. Ούτε οι άτεοι θέλουν κάνει πόλεμο. Κανένα δεν θέλουν κάνει πόλεμο. Ούτε οι Ινδουιστοί θέλουν κάνει πόλεμο. Αλλά, έρχεται η CIA, έρχεται η MI5, οι άγλοι όλοι πράκτορες από το μουσάδ, μουσάδ, έρχεται μουσάδ και κάνει κόσμο και θέλουν κάνει πόλεμο. Και μετά έρχεται η εταιρεία που δεν έχει πατρίδα και yeah. κόσμο γκαμιέται Πόλεμο καρή και αυτή παρνεί παίρνει πατρίδα του <laughs> κόσμου <laughs> Κατάλαβες <laughs> Κατάλαλα κατάλα. Ναι yeah. Και μετά έρχεται ο άλλος και λέει yeah. Τι θέλει αυτό στην πατρίδα μου yeah. Λέει yeah. Και τα βάζει με αυτό που ήρθε πατρίδα του yeah. Δεν έχει σημασία Μόμως λέει νίμια ή ναι Κριστιανό ή την πειράζει, τα βάζει με αυτόν. Με τον μαλάκα που τον έβερε, δεν τα βάζει. Με τον μαλάκα που τον έδιωξε από τη χώρα του, δεν τα βάζει. Ε, δηλαδή, κατάλαβε, και μετά αυτός είναι εχθρός αυτού νου. Και εκείνος, αφού του επιτίθεται το άλλος, γίνεται και αυτό εχθρός αυτού νου. Και μέσα εκεί, αυτό πεινασμένο έρχεται πράκτρος CIA, μουσάν, δίνει λεφτά. Φανατικού μαλάκα βρίσκει, δίνει λεφτά, του λέει σκότωσε. Πηγαίνει αυτός χίμπρο στο Γαλλία σκοτώνει βγαίνει όλο ο κόσμος και στο Ισαρλή κατάλαβες <συσχερ> και έτσι πράκτορα κάνει δουλειά <συσχερ> μεγάλη εταιρεία κάνει δουλειά <συσχερ> Εμπρέοι κάνει δουλειά Εμπρέοι καλά καλοί άνθρωποι <συσχερ> σιωνιστές καλοί άνθρωποι μπήκαν οι σιωνιστές στη Γάζια και σκοτώσανε γυναίκες και παιδιά και κανένας δεν είπε Ισοϊ Παλαιστιάν Είπε. είπε Δεν είπε, είπε. Έτσι Πέντε άνθρωποι εδώ πέντε άνθρωποι εκεί Τώρα Τι γίνεται Όλοι ζήσουν σαρλί Ναι αλλά πρέπει και ζήσουν σαρλί Έρχεται σιονιστή γαμάει μάνα να πούμε παιδιού εκεί πέρα Αεροπλάνω από πάνω Σε πληθυσμό χωρίς όπλα Και μπουμπαρδίζει και δεν αμέσως ο ΙΕ, αμέσως βγήκε ο ΙΕ λέει καταδικάζω τζιχάν καταδικάζω τζιχάν Ισλαμιστές καταδικάζω πόσο καιρό μπομπάρτιζε σιωνιστές γάζα και ο ΙΕ δεν μιλάει γι' αυτό σου λέω σήμερα επειδή δεν ακούει κανένας θα σου πω αλήθειες ξέρω εγώ από, από σιιαιαί μέσα ξέρω κατάλαβες αυτά δεν τα κάνει ένας έτσι δεν κάνει ένα έτσι, μόνο του παίρνει όπλο, πάει και σκοτώνει. Oh. Δεν γίνεται. Κάτι πράγματα που μαθαίνουμε εδώ στη πλατεία Radio, πέρα, σήμερα το τζιχαντιστήριο, πέρα. Να λέτε, τα μουσια, γιατί τα αφήνετε. Γενικότερα στις κόσμοι πρέπει να αφήνουν μουσια. Κοίταξε, κάτι πρέπει να ξύνω. <laughs> <laughs> Τέχνε, δεν δηλαδή. Προκειμένου να κάθομαι και να είμαι τυμπέλις, να ξύνω τα τέτοια μου, το μουσια. <laughs> ε, διαφέρει. Θα μην βάλει. Καμία ελληνική τραγουτάκι να ακούσει! Όλα! Χακμακ! Και μετά θα ψάξουμε να βρούμε και ένα τραγουδάκι δικό μου να ακούσουμε από μου, eh! Εντάξει! Ναι, ναι, Εντάξει. να Κάνει μου πετρέλαιο, δεν έχει. Η Μεσογείος δεν έχει νερό. Η μπανιέρα μου θα είναι ό,τι πρέπει. Θα με πλουσίος με λάχιστα. Θαρό διόδιό στην πανιέρα, διόδιό διόδιό. Στην πανέρα, διόδιό. Την πανιέρα διο, διο. Μες στην αντάρα και το σεισμό Αντί για την πόρτα ανοίγω τη βρύση Βάζω μπρος τη σκάφη να κατραγγυλίσει Σαν oh, τούνο, ε, την αρχαία κυβωτό διο, διο. Πανιέρα διο, διο, διο, διο. Στην πανιέρα δυο δυο, δυο δυο, στην πανιέρα δυο δυο, στην πανιέρα δυο Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. έχω πικράνη μητέρα που δεν Έγινα φύρμα λαϊκή Μα σχεδόν από μωράκι στην πανιέρα Τραγούδουσα με παράξενη φωνή Διο διο, στην πανιέρα διο διο Διο διο, στην πανιέρα διο διο, διο, διο. στην πανιέρα, διο, διο, διο. Στην πανιέρα διο, διο. Κι άλλο γεννητό Με τη Ρωσία πώς θα πάει. Ρωσία ποιος. Το... Γιγαντιστέζι μου, που γυμάνε Δεν έχουμε καμία... οτι πει κάνει. Ούτε πει CIA <χωρή> γιγαντιστή κάνει. Ναι, ναι. CIA δίνει λεφτά. Ναι. Φτιάχνει... Τζιχάτ μετά κάνει Δηλαδή είστε μια ομάδα ανθρώπων υποκινούμενοι από τη CIA η οποία κάνει πολέμου σε ανατολικέ και δυτικέ χώρε και δημιουργεί επεισόδια σε δυτικέ χώρε με σκοπό την αποπροσανατόληση του κόσμου ...και τη ε, δημιουργία πολέμων και με σκοπό την διακυβέρνηση, τι την παγκόσμια διακυβέρνηση. Είναι. Τι, να, τι, να, τι να του κάνεις τον πόλεμο, τι να του κάνεις. Ας, του. Αυτή η πράγμα λέει, άλλη είναι. Μία μέρα, μία μέρα, Παρίσι, ελευθερία. Άλλη μέρα, στρατώ στον δρόμο. Δεν μιλάει κανένας. Στρατό στον δρόμο τι είναι δίκτακτουρα είναι δεν είναι αλλά άμα χτύπησε κακό τζιχαντιστή μετά άλλη μέρα δι, κανένα δι, πειράζει στρατό στον δρόμο κόσμο στον δρόμο βγαίνει κάνει διαδήλωση χιλιάδες κόσμο δεν μιλάει κανένα κανένα από εδώ διαδήλωση δίπλα δι, στρατιώτες δεν μιλάει κανένα άμα βγει κόσμο αυτό και πει δεν θέλω κόψι μισθό, αυτό στρατώ μετά, πάει όλο αυτό το κόσμο πέσει μέσα και πει αυτό τρομοκράτε τζιχάδ μέσα κόσμο. Κάτσε μέσα σπίτι. Κάτσε μέσα σπίτι μη μιλάς. Στρατό στον δρόμο έχει σπίτι. Η παγκάκη. Εδώ Ελλάδα, σε λίγο, στην αστυνομία λέει όχι πήγαινε σπίτι σου, λέει πήγαινε παγκάκι σου. <laughs> Α, έτσι λέει. Σε λίγο. Εντάξει, εδώ πέρα στην Ελλάδα γενικότερα πώ τα βλέπετε σε αυτά τα τράγματα μας, μην πεινούσατε. Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι, υπάρχει κάποια τέτοια... Γιγαντιστή σκοπό δεν έχει. Είσαι... Η CIA έχει. CIA και Mochad έχει, μην ξεχνάς Mochad. Η Mochad, η γνωστή με τα... με τα τρόφιμα... Αυτό είναι Mochad, ωραία. Κανεί τροφή μα, Μοσχάτ, Μιστιλίπη Ισραήλ. Α, ναι, τώρα το καταλαβαίνω. Ισραήλ, Ισραήλ. Α, ναι, το καταλαβαίνω. Α, τώρα Για το Παραμένει η ασχετοσύνη, αλλά εντάξει, να κάνουμε το αφαλού. Τι πειράζει, σιγουράει εσένα. Σιγουράει εσένα. Αλλά πρέπει να ξέρει, κοιτάει, και όχι μόνο κοιτάει, πρέπει να βλέπει κιόλα. Βλέπει πως είναι το κάμερα του Παρίσι, εκεί στο σημείο, στη μένη για να δείξει. Τζιχαντιστή που σκοτώνει αστυνομικό και αστυνομικό καημένο είναι και αυτό μουσουλμάνο. Λοιπόν, και βλέπεις αυτό και πρέπει καταλάβεις πόσο στιμένο είναι αυτό. Αυτό που έκανε δουλειά, αδέρφια δύο μαζί με άλλο παιδί, τζιχαν. Πόσο καιρό μέσα πράκτορα μουσουλάντ και CIA έχει μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μέσα μυαλό. Γιατί αυτό σκέτσιο για Μωάμεθ έγινε πέντε χρόνια πίσω. Πέντε χρόνια πίσω. Μετά από πέντε χρόνια τσι είχα τη θυμίθει και πάει σκοτώσει μέσα εφημερίδα κόσμο. Δεν δε σκέφτεσαι εντύπωση δεν κάνει καθόλου. Δε μετά από πέντε χρόνια τσιχάντ κάνω μετά από πέντε χρόνια κάνω τσιχάντ. Τώρα κάνω τσιχάντ. Τώρα είπε εσύ πράγμα για Μωάμεθ. Προφήτη, εγώ κάνει τσίχαδ, όχι μετά από πέντε χρόνια, έχει σκουτώσει. Καταλαβαίνεις τι λέω, ε, Μουσάδ. Ναι, καταλαβαίνω. Mm. Ε, εγώ νομίζω ότι υπήρχε μια κατασυνωή ε, γελιογραφία του Μουάμερ. Και οι τσίχαδισές, α πούμε, παρεξηγήθηκαν το κουμπέτσι. Θέλω στον, είχατε να μας πείτε τίποτα άλλο, τι άδικα σας χρτάμε με μη χασίδερο πλάνο σας ε... Θα μας βάλτε κι ένα τραγουδάκι μετά από τα μέρη σας Δίνει από δικό μου μέρος Είναι από Αφγανιστάν Είναι μια τραγούδι; mm. Τώρα Αφγανιστάν Όλοι τραγούδι, Πολύ δυτικό Όχι πια παράδοση Όχι πια παράδοση Μόνο πιο πολύ Ευρώπ mm. Ευρώπ Πιο πολύ τραγούδι, τώρα η Ευρώπη. Ναι, εντάξει, όλο αυτό συμβαίνει, η παγκοσμιοποίηση αυτά κάνει. Και εμεί εδώ στην Ελλάδα δεν νόμιζα ότι ακόμα. Καλά, γενικότερα η μουσική είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε άλλη. Εκπομπή. Μόνο μουσική, όλη πράγμα. Ε, τον Δήσιμο. Όλη πράγμα, μουσική, όλη κουλτούρα. Όλη κουλτούρα ξέρει άνθρωπο που κάνει. Άνθρωπο, μεγάλο αυτό εκεί. Πως λένε ε, international, international Είναι Πολυκάλτσουρ ε, Πολυκάλτσουρ, κόλπο αυτό, κόλπο yeah. Όλη, ένα σούπα γίνει Όλη, ένα σούπα Μπράβο, yeah. αλλά Πως θα κάνεις τέτοιο παγκοσμιοποίηση Άμα δεν φέρεις την ειρήνη Πρέπει να φέρεις την ειρήνη, αλλά για να φέρεις την ειρήνη to... Πρέπει να έχει πόλεμο πρώτα yeah. Καταλαβαίνει yeah. Ναι και τώρα πρέπει να κάνει πόλεμο Ισλάμ Όχι Ισλάμ Ναι Ισλάμ Κριστιανού Κάνει πόλεμο Πολιτισμό δύση Απολίτηση στο Ανατολί Γιατί όποιος έχει πολιτισμό δύση Πολιτισμένο Το άλλο δεν είναι πολιτισμό Καταλαβες mm. Και έτσι جιχαδ, Ισλάμ Ισλάμ Ισλάμ Ισλάμ Ιεροπόλεμο, ξέρεις, σταυροφορίες και τέτοιο, Ιεροπόλεμο και τότε. Και τώρα Ιεροπόλεμο κάνει. Μαλάκα σκοτωθεί, Μαλάκα Κριστιανό, Μαλάκα Ισλάμ, Μουσλήμ, σκοτωθεί. Βγει μετά, ε, Μουσιάτ CIA φτιάξει, καλά. Και μετά βγει Ροχφέλε, Ρότσιλ, Κάλι, Μπάφετ, Γκέιτς. Βγάλει παγκόσμιο κυβέρνηση. Όχι νόμισμα, ε, όχι νόμισμα, μόνο χαρτιά. Κάρτα. Mm. Πράγμα ωραίο. Mm. Ε? Mm. Καλό. Καλό πράγμα. Έτσι. έτσι. Είδα, χαρτιά, πέφτε, Γιατί, σε... ναι. Σου λέει άμα εσύ άλλο, αυτό άλλο, κοινό άλλο, κοινό άλλο, όχι πόλεμο πια. Έτσι κάνανε ο ΙΕ και ο Ιωτρά γαμμάει κόσμο. Μήπω ε, μιλάει άσκημα. Εγώ. Δεν μιλάει άσχημα. Εντάξει. Γιατί μία άγχη είχα έρχει. Θα μας βάλεις ένα τραγουδάκι το δικό σας. Άμα είναι τραγουδάκι εδώ, άμα βρει τραγουδάκι εδώ πέρα, βέβαιος τι βάλει τραγουδάκι. Πού είναι τραγουδάκι κάθε. Έχει τραγουδάκι. Τι βλέπει τραγουδάκι. Από ότι λέω ότι κυρίζετε οι κολογιστές πολύ καλά έτσι. Σε παρακαλώ τώρα. Τραγουδάκι πολλή ώρα έχει ακόμη. Ah. Επότε, βάλει άλλη τραγουδάκι. Άλλη τραγουδάκι, βάλει. Όχι αυτό. Αυτό. Η υπολογιστή ξέρω. CIA, Μοσάτ. Μα τι μαθαίνει όλα. Hey, nice. CIA. <laughs> CIA. <laughs> CIA. <laughs> βρακή. Ε, μέσα σε όλα. CIA, Μοσάτ. Κόλο και δρακεί. Ε, πώ λέει. Πολύ κολλητό. Πολύ. <laughs> Ένα πράγμα είναι. Ένα πράγμα. Σιονιστή, <laughs> σιονιστή κουμάντο κάνει. Σιωνιστή. Όχι καλό άνθρωπο, αλλά κι εγώ πρέπει να δουλέψει. Άμα δεν πάει εγώ, Το πάει κάποιο άλλο. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ε, τι τραγουδάκι θέλει, Beatles. Βάλε, Βάλε όχι, ακούσε αυτό που ακούγαμε πριν τραγουδάκι. Πάμε. Α, ah, Beatles, Beatles πάει, πάει Beatles. πάμε Beatles. Είναι <Gã> λέω <aims> <t his> <avez> Εδύο, ο κύριος Βηγαπηστής αποχώρησε ξαφνικά, έκανε ένα υλικό που τον του και τον πήρε το πάει να συνεχίζει και ήταν η, Τι ήταν τούτος ρε, τι, τι, τι μου όσια να πούμε, τι τέτοια είχε να πούμε ναι. Άλλο ε, πράμα <σχ> <πράγμα, σχ> <πράγμα, σχ> άλλο πράμα <σχ> Τι είναι αυτό ο, ο, ο, ρε, έφτιαξε και τον καφέ να πούμε εδώ πέρα, που βλέπεις Ωραία το Πώς... Ε... Έμαθε τίποτα, έμαθες τίποτα Έμαθα από τίποτα το... και μετά. Λέει ότι οι δικαστέ δεν είναι λέει από τι ανατολικέ χώρε, είναι οι Αμερικανοί που φέρνουν λεφτά από την Αμερική από τη CIA στις... και την OSAD στην πρακτορυλική οργάνωση <laughs> <laughs> τη ε... Ισραήλ. Ε, Δημιουργούν εγκαταστάσει εκεί πολεμικές, για να δημιουργούν εντάσεις και να καταφέρουν να παιχνούν το σκότητο στο σκό, υποπό τους, το οποίο είναι μια παγκόσμια δικτυπένταση. Όταν ε, εδώ πέρα ο Νυχτηρινιός, να πούμε, είχε κάνει μια εκπομπή <σμπή> και για την παγκοσμιοποίηση, είχε βάλει του Βάνο Ρουμπάι, που είναι στη συνέθριο, ξέρω εγώ και, και μιλάει ο, ο Βάνο Ρουμπάις, του ξέρεις αυτούς, σαν του γκόλουμε ένα πράγμα. <σμπή> Λοιπόν και λέει: Το 2009 είναι η πρώτη χρονιά τη παγκόσμια διακυβέρνησης. Από τότε είπε του Μάρι να πούμε: Δεν το ρώτησε κανένας, τι εννοείς, δε μεγάλε. Τι θα έχει διγεί ο Φαίνεται να ξέρει πράγματα να πούμε αυτός ο τύπος, ε. Άμας λέει ότι του black hawk και του πήρε τώρα το ελικόπτερο, να πούνε. Άμας Λέω ότι έγινε, φύγανε από τη Βουλή και του πήρε και τους 300, να πούμε. Όχι, τελικά ήταν για τον να πούμε. Mm, mm. Για τον ένα θα τρέξει το σπίτι Άλλοι δεν τρέχουν για τον ένα. Στην Ελλάδα τώρα, μέχρι το σπίτι δεν είναι κανεί. Κοίταξε, τρέχουν, τρέχει κόσμο να πούμε: πάλι από την δικία ο κόσμο εκεί πέρα να προστατεύσει στα σπίτια κτλ. Ο Σύρισα τι είπε να πούμε, Μόλι βγει λέτε σταματήσουν του πληστηριασμού, είπε τέτοιο πράγμα. Oh, δεν, δεν είπε. Ε. <laughs> Μήπω έπρεπε να του πει. Ε, δεν έπρεπε. Αλλά έπρεπε, άμα του τρέχουν... το έλεγε, δεν θα έπρεπε. να του έλεγε, δεν έπρεπε. Αλλά τι θα την κάνεις στην αυτοδυναμία μητά τυχα... να πούμε <συγλίδι> <συγλίδι> Για πες μου τώρα <συγλίδι> ναι, δεν είναι θα... Να, να σου πω τώρα Η Μπαρουφάκης να πούμε <συγλίδι> Είναι μου του με συνασπισμό το ΣΥΡΙΖΟ, Με ναι. του ΣΥΡΙΖΑ ναι, ναι. Η Μπαρουφάκης Αυτός είναι η εικόνα νομολόγου άλλος Αυτό είναι αληθεύει να πούμε ότι ο Παπαδόπουλος Αυτός ο τύπος που ήταν Υπουργό, Του Πασόκ υπουργό, Πως του λένε Πε τουρεπίδη μου, πειδεία να πούμε. Αυτό ο τύπο που ήθελε να επαναφέρει τι σπουδιέ, αυτό δεν είναι. Είναι υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι... Δεν έχει υπόψη σου. <laughs> Τέλο πάντων, πάντω ο Μπαρουφάκη, διάβασα μια μέρα κάτι προτάσει εδώ στο διαδίκτυο να πούμε που έκανε. Καταπληκτικέ οικονομικέ ο τύπος λέει. Είναι... Τι να σου πω τώρα, δεν θυμάμαι τι μαλακίε που έγραφε. Δεν δηλαδή, θυμάμαι όλε δηλαδή, έκανα άρνηση. Διάβασα λιγάκι κτλ. Διάβασα. Δηλαδή, αυτό περιμένει από, τη, από αυτό το ευρωπαϊκό μόρφωμα να δώσει λύση στο, στο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Λε και είναι το πρόβλημα, να πούμε κάτι πήγε στραβά, και θα έρθει η Ευρώπη να το διορθώσει. Πήγε από μονάχου στραβά, να πούμε. Κατάλαβε, δεν του στήσαμε στραβά επίτηδε για να φέρουμε αυτή την κατάσταση. Κατάλαβε, ένα τέτοιο πράγμα να πούμε. Και συμπεριφέρεται ο τύπο, λε και. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα πιο βασικά πράγματα εδώ πέρα στην Ελλήνη. Το περιστατικό με το Χαϊκάλη και το, λα... το... το λάδο το οποίο έπεσε Αποφάνθηκε η, η δικαιοσύνη ανεξάρτητη. Το ό,τι τι. λέει προσέξτε η ανεξάρτητη δικαιοσύνη ελληνική. Mm. Απεφάνθηκε ότι. Έλα μαρμανιέσαι ασχολούμαστε τώρα και το παίρνω στο αρχείο. Την επόμενη μέρα το παίρνω στο αρχείο. Την επόμενη μέρα το στο αρχείο. συγγνώμη, εκεί πέρα δεν είχαμε βίντεο με ο Άλφη που για να το λαδώσει τόσο. Καλά τώρα δεν πήγε Λέβαια. να του λαδώσει Πήγε ο άλλο λέει να του, να του βάλει Να του ξεμπουρουστιάσει Βγήκαν οι άλλοι και είπανε με αυτό. Είναι άνθρωπο του, του Νανέλ Βγήκαν την επόμενη Λέβαια. μέρα Τι είπε μετά από αυτά ξέρουμε Με το αποτέλεσμα τι ή ένιωσε Τι να πει Τι να πει και αυτό. Αφού η δικαιοσύνη απεφάνθει Πρέπει να πετσιβόμαστε είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη Κάνουν οι δικαστέ να πούμε αποχή Και διεκδικούν λέει Κάτι ένα δισεκατομμύριο κτλ. που, που του οφείλουν και κάτι. Στο είναι αγωνιστέ. Ε, είναι αγωνιστέ οι δικαστικοί να Να μην αγωνιστούν για ένα δισεκατομμύριο. Yeah. Άρα που αγωνίζεται φυσικά για 300-400 ευρώ, είναι... είναι παράνομη η απεργία του και τα. και αγώνε φυσικά που δίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντω όταν θα βγει, λέει, θα καταργήσει τη διάταξη αυτή που κατέβασε του μισθού από τα 700 ευρώ, πόσα είπε τα κατι τέτοιο και θα ξαναπάne στα 700 ευρώ το Υπός, Θα σας πούμε τώρα στα 800. Ναι, ναι, ναι. Τι πωσ το πει; εγώ έχω ήδη μια απορία με την ΕΡΤ Τι θα κάνει εσύ <συμφι> βέτα; Θα ξανανίξ την nerd, θα την κάνει η nerd. Θα θα βέβαια βρζλάβι. Απου... τους φαλιούς. Ότι απορίες τα κάνεις στα αστυλίες; Ότι απορίες έχεις; mm. Ότι απορίες έχεις; Απες την ρωτήσεις, <συμφι> γιατί αμα ρωτάς με να σε απαντήσω, θα σου πω δικά μου πράγματα, Και δεν υστό. <συμφι> ναι. Έτσι. Να διαβάσει το πρόγραμμα του Ξύριζα και τα λοιπά. Πάντως, όποιο γνωρίζετε, ακούστε οδηγία τώρα. Όποιο γνωρίζετε που θα πάει να ψηφίσει Σαμαρά, Βενιζέλου, ε, Γιουργάκη, Ποτάμι, ε, Δημοκρατική Αριστερά ε, και Χρυσή Αυγή, πηγαίνετε και κλείστε τον κάπου, κλειδώστε τον κάπου. Κλειδώστε τον και βάλετε αμπαριές, απαριές απέξω εκεί πέρα Μην πάνε και ψηφίσουν Ψηφίστε ό,τι να Θέλετε να ψηφίσετε ανελ Ψηφίστε Θέλετε να ψηφίσετε ξύριζα Ψηφίστε ξύριζα Θέλετε να ψηφίσετε ανταρσία Ψηφίστε ανταρσία Ψηφίστε οτιδήποτε άλλο α... Δεν μιλές. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα που με ήρθε ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργάζεται με τον Τρεμόπουλο ο είναι ο... Με τους πράσινους, τους ε, ανταλλακτικούς. Ο... Ε, δεν νομίζω, γιατί εγώ τότε είδα συνεργάζεται η Δημάρ μας με τους πράσινους. Άλλη πράσινη αυτή νομίζω που συνεργάζεται η Δημάρ. Ε, τι, πρασιν έχω, έχω, έχω την αίσθηση ότι με τους οικολόγους πράσινους, <laughs> ναι, ο δηλαδή, ο... Πράσινους... <laughs> δηλαδή <laughs> με τον Τρεμόπουλο συνεργάζεται ο Καλά, Εγώ καταρχάς πιστεύω να σου πω και κάτι, η ότι και το ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλά θέματα τα οποία... Σε σχέση με, δηλαδή με τα εθνικά σίγουρα έχει πολλά, εντάξει και τα οικονομικά έχει, ξέρω, η πράσινη δεν ήταν που είχαν ονομάσει έναν που συμμετείχαν στον να ονομαστεί ένας δρόμουσα Σκόπια ε, μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρω όπως λεγότανε. Άμα, το Άμα του δεις αυτό το Τριμόπουλου να πούμε και mm. του κοιτάξα μάτια έτσι. Mm. Έχει το βλέμμα τη νυφίτσα να πούμε. Συμμετείχε σε κάτι τέτοια που κάνανε σε εισαγωγικά κάτι Μακεδόνες και κάτι Και ναι, ναι, το άλλο με, την, με, την, με το ελληνομακεδονικό λεξικό και καλά ελληνομακεδονικό λεξικό, παρουσίαση ελληνομακεδονικού λεξικού που ήταν και ο. που ήταν και, το, και η πράσινη μέσα που πήγε και του νέπεσε και, και έκανε δικό του σow από πριν το 2009. Τέλο πάντων, πάντων αυτό ο τύπο. Ε, αυτό είναι λίγο περίεργο. Κοίταξε, να, ό, όλο αυτό το κίνημα εκεί πέρα Εί... είναι ύποπτο ε. έω ύποπτο ε, ε, ε, και από ύποπτο μέχρι. Εντάξει, από ποιον χρηματοδοτείται να πούμε. Δεν παίρνει φράγκα από του όρου. Να ξέρουμε δηλαδή. Γιατί ε, τι τώρα, τι δηλαδή, δεν το πειλήσατε όλοι να ψήφιζουν και στην τσέπη, δεν κουστάρει να ψήφιζε ο καθένα απλά. Όχι, έτσι. όχι του γουστάρι, δεν κατάλαβε. Όχι, δεν ψήφισε κουστάρι. Okay. Θα με πάρουν <σχε> μένα το σπίτι, επειδή ο άλλο κουστάρι να το πάρουν το δικό του, να πούμε. Όχι δεν, δεν συμφωνώ Κοίτα. Τι εννοείς να ψηφίσω του Κουστάρ Κανονικά να πω κανονικά. Ναι. κανονικά θα έπρεπε να μην πάει κανένα να ψηφίσει Για μένα ναι, Κανονικά αυτοί. Που σημαίνει ότι δεν δέχουμε Ότι αυτό το πανηγύρινα που του Καραγκιόζη Λίγει τώρα Είναι δημοκρατία Είναι μια παράσταση Του Καραγκιόζη Καραγκιός Μπυρντέ πούμε Που θα πάει ο να ψηφίστης Θα βγει δηλαδή φαντάσου Φαντάσου τώρα να πάρει κυβέρνηση του Σαμαράς. Δηλαδή, να μην μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κυβέρνηση και να κάνει κυβέρνηση του Σαμαρά μαζί με τον Μπουταμίσκι τον Άλτο Γηλίου, να πούμε. Φαντάσου να κάνουν αυτή κυβέρνηση. Τι έχει να γίνει. Έτσι. Και τι θα βγουν και θα πούνε αυτοί. Μα ψηφίσατε. Και θα σκυβερνήσουμε τέσσερα χρόνια. Σε τέσσερα χρόνια, φιλαράκι, δεν θα υπάρχει η Λάδα ούτε για δείγμα του πολύ πολύ να υπάρχει Αθήνα. Τίποτα άλλο. Θα διαλυθεί η χώρα, θα γίνει κουματάκια. Ήδη διαλύεται, ήδη την κάνουν κομματάκια με τις ειδικές οικονομικές ζώνες οι οποίες οργανώνουν. Έτσι, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, έχουν δημιουργήσει γκρίζε ζώνες, έχουν ξεπουλήσει από πριν τα κοιτάσματα της χώρας, τα πάντα, τον πλούτο, όλα τα σόβρακα, έχουν δώσει τους Δήμους στους Γερμανούς, είμαστε εδώ πέρα από επιτήρηση τάχα, δηλαδή κάποιοι είναι εδώ πέρα και κάνουν κουμάντο, οι Ελλάδα. Πώ έχουμε εμεί Υπουργείο Αιγαίου που του καταργήσανε νομίζω τώρα. Υπουργείου Μακεδονία Στράικη, το οποίο του καταργήσανε νομίζω τώρα. Έτσι. Οι Γερμανοί έχουν Υπουργείο Ελλάδα. Δηλαδή μια περιφέρεια τη Ελλάδα που κυβερνάει από του Γερμανού. Λοιπόν, ήδη. Φαντάζομαι τώρα να βγουν αυτέ να ξεκυβερνήσουν. Λοιπόν, όχι να μην πάει ο καθένα να ψήφισε το Κουστάρι να πει. Του γαμίζει του κέρατο. Εσύ με μένει στην εκλογική διαδικασία να αλλάξει. Μα δεν περιμένω αυτό δεν λέω, τώρα. Ναι. <laughs> Αλλά με πάση περιπτώσει, μην επειδή μην... δεν μπορώ να κάνω τον κόσμο να συνειδητοποιήσει ξαφνικά να γίνει, να συνειδητοποιήσει ο άλλο τι παιχνίδι παίζεται στην πλάτη του, τι τρομοκρατία, δηλαδή άμα ακούσει δίσκη τα λοιπά και αυτά και τι εφημερίδες τη γράφουν και αυτά. Δηλαδή, τι θρίλερ να πούμε μιλές και τι τέτοια, δηλαδή είναι απέχτα τύπη, είναι απέχταμπολη τελείως, <σκινά> που κόσμος τώρα περπατάει και κρατάει τι πάνε και οι πάνε είναι και τρέπει τα σκατά απ' έξω, είναι χειρισμένο του να πούμε. Τι θα γίνει και μήπω βγούμε από το ευρώ και μήπω βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πούμε και χειάστηκε κατσίκα σταλώνει και τι θα κάνουμε και τα λοιπά και να θα περάσουμε δύσκολα αλλά θα φτιάξα τα πράγματα και να έρχεται η ανάπτυξη και δεν ξέρω εγώ τι και μαλακέ του μπάνω να πούμε. Έτσι. Mm. Λοιπόν. Τρέμει το φιλοκάρδι μου τι μπορεί να κάνει ο Μαλάκα. Τι μπορεί να ψηφίσει πάλι. Έτσι. Γιατί δεν έχουμε και νέου ανθρώπου. Το αυτό. Τι θα ψηφίσουν ένα. Τι που τα νεκροί θα ψηφίσουν, τι που τα δέντρα θα ψηφίσουν. Λέω τρέμει το φιλουκάριου μου. Προκειμένου λοιπόν να συμβεί αυτό, α βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Για να αποκαλυφθεί και αυτό, τι ισό η πράγμα είναι και τα λοιπά. Έτσι. Ναι, και μετά από αυτό. Και μετά από αυτό, αν ο κόσμο συνειδητοποιήσει, πάει καλά. Αν δεν συνειδητοποιήσει, θα γίνει ένα όχλο εξαγριωμένο, ο οποίο θα βγει στον δρόμο και μετά θα έρθει η Euroforce να επιβάλλει την τάξη γιατί το έχει ψηφίσει η Ελλάδα αυτό ε, αυτό δεν λέγαμε να ναι. πούμε ναι λοιπόν θα έρθει η Euroforce και να επιβάλλει την τάξη γιατί έτσι θίγεται να πούμε το οικονομικό στερεώμα τη Ευρώπη και δεν πάει καλά κτλ. τα, λοιπά, και τα λοιπά. Ναι. λοιπόν Πήγε. ωραία αισιόδοξα πράγματα είπαμε ναι. λοιπόν τι λες να τη σταματήσουμε την έχουμε να αυτοκτονήσει ο κόσμος ναι, ναι, ναι. λοιπόν εντάξει λοιπόν, τον νου σα δρεμάλια ναι. <laughs> να βγείτε ναι. έξω και ενημερώστε τον κόσμο και πείτε του τι πρόκειται να συμβεί, διότι όταν λέει ο άλλο, το κεφάλι μου Μαλάκα, ότι δεν θα λάβει άλλα μέτρα, δεν χρειάζεται να λάβει άλλα μέτρα. Αυτά που έχουν ήδη ψηφίσει να αρχίσουν να εφαρμόζουν, έχει τελειώσει η υπόθεση. Δεν χρειάζεται να ψηφίσει άλλα μέτρα. Το έχουμε χάσει το παιχνίδι, έχουμε χάσει το σπίτι μα. Δι... Καλά δεν ξέρουν ότι κάνει εκπομπή. Το ξέρουν, αλλά τι να κάνουν δεν ξέρουν. Ο τζιχαντιστή, λε, να μην, σε δώσει τίποτα πληροφορίε. Ναι. Να μα είπε, αλλά αχμπαρ. Ε, μπορείς να μου σε 10 λεπτά γιατί Ορίστε, ρε, μιλάμε πέρυσι στο ναι. μικρόφωνο ανοιχτό εδώ πέρα. Λέμε να πούμε, Έλα κουμπινάκι! Τι βούρας; Ναι, έλα μωρό μου, ναι! Τελίγμα, θέμα έχω. Μίσορα, Αυτό το θέμα που έχουν γιορτή η γενέθλια κάποιοι και το ξεχνάω. Και το ξεχ... Όχι, δεν δεν ξεχνάω ότι έχουν γιορτή η γενέθλια. Είναι σημαντικό να το πω μετά. Σε 5 λεπτά. Σε λεπτά. Σε λεπτά το ξεχνάω. μετά και μετά από 2 και λέμε, όσοι ξέχασα ανθρώπου Κατάλατε δεν είναι κακό Τώρα μου παίρνει αυτούλης μου γιάννης Θα τους δήσω μια συγγνώμη δημόσια Ριζίλη του σχελιού αν έχεις γενιάστο τώρα να πούμε Θα πάει εκεί πέρα κατά σπαράξια σουβλάγια να πούμε Απιστείς τις μπύρες Ναι Θα πας να του δήσεις συγγνώμη και κατηδία του ανθρώπου να πούμε Ντρουπής και έσχους Νικόνα Πάμε να βάλουμε το fade out να πούμε της εκπομπής να σα χαιρετήσουμε. Καλό Πιάστε, ιδέστε αυτού που είναι να ψηφίσουν. Όλου αυτού που είπαμε να πούμε, έχουμε, έχουμε μια που μας θα, κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λίγο χρόνο να κάνουμε κουμπέ γιατί πέσανε γιορτέ στη μέση, πέσανε φωρίε, μιλομακάρονα ιστορίε. Το να τα μα κυνηγάει η ζωή. Πες, να πούμε, πες. Τι μα κυνηγάει η ζωή, Αυτά τα καθήκια μα κυνηγάνε συνέχεια mm. με του λογαριασμού, με το ένα Προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Να. Λοιπόν, αλλά ουμαλάκα. Αν με το θυμηθεί. Όχι, δεν λέω για αυτό, λέω για τον άλλο να, να πούμε. Τον μικροαστούλι. Το μικροαστούλι το, που είχαμε φέρει εδώ πέρα. <χω> Ξέρετε πω τον φοβάμαι, τον τρέμει, η ψυχή μου τον τρέμει, να πούμε. <χω> θα, είναι στο παγκάκι, θα είναι στο παγκάκι και θα λέει: Θα τα βγάλει τα καρφιά ο Δήμαρχο, το υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργό. <χω> Καταλαβέ, θα τα βγάλει τα καρφιά από το παγκάκι και κάποια στιγμή θα κοιμάμαι καλά. Ε, εντάξει, Ή ξέρω εγώ, εντάξει, θα με κάνουν συσίτιο να πούμε και κάτι, ε, θα φάω. Θα του λικδώσει τάντερο. Και αυτή μετά τάση λέω Άστο, άστο, άστο. άστο <laughs> λοιπόν, ακροατάκου μου, σαφήνουμε. Είμαστε οι Αθεόφοβοι, μασάστο. Συμβάζουμε το φέιν τάου. Ακούσεις, Και βράδυ, θα προσπαθήσουμε yeah. να τα πούμε όσο γίνεται το συντομότερο yeah. δυναμών Άντε Καλώς λοιπόν. Βράδυ. Πολλά φιλάκια. Άντε γεια. Yeah. μου, ρεύμα. Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο του Θεού. Η αλήθεια βρίσκεται στους εξπίστας Τα κατάφεραν σε ένα μεγάλο ζήτημα Όπως είναι το θέμα της Ελλάδας, της Βερξέλλας Με το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών Που έγινε το 3000 πριν Χριστό Εκεί που οι πύλες μετά ξανάνοιξαν γύρω στο 1200 Κανιά φορά και ο τρόπος της ζωής μας μας δημιουργεί κρίσης Τότε θέλουμε να τον αλλάξουμε, δεν μπορούμε, τρεδανόμαστε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 θα τα μεγαλώσει όπω τα μεγαλώσετε κι εσεί. Θα τα συμβουλεύει όπω τα συμβουλεύατε κι εσεί. Θα προσαρμοστεί όπω εσεί. Όπω εμεί. Όπω όλοι. Εκτό, λά δεν βαριέστε. Θα περάσει κι αυτό. Ηρεμήστε. Θα περάσει. Τα λόγια ήταν καλά. Καλά. Και τι με μένα, μα λαματένιο